όσολον, όλων, Ω όλων. όλων, έλληνες αή, πέδεσεστε, εσείς οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, γιατί ξανάτε πάρα πολύ γρήγορα. Και εμείς νομίζαμε θα έλεγε το άλλο, τελικά είπα αυτό, για τους Έλληνες που ξεχνάνε Πάρα πολύ γρήγορα φαίνεται αυτό. Δεν χρειαζόταν να. Βέβαια το έχει πει από παλιά, από την αρχαιότητα. Εδώ επικαλείται το Άδωνη κάτι από του προγόνου μα. Αλλά όμω ισχύει όντω και τότε και από ό,τι φαίνεται τώρα. Και όσο περνάνε τα χρόνια ή αιώνε, ισχύει περισσότερο. Εδώ είμαστε. Προσπαθούμε να ενωθούμε στο Πασόκ όλοι. Γιατί απίφθινε την πρόσκληση ο Άλλο προχτέ και νομίζω πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε. Έβαλε έναν όρο, ένα κριτήριο για το ποιοι ακριβώ χωράνε στην Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Προχωράμε όλοι μαζί, χωρίς όρους, χωρίς αποκλεισμού. Αλλά υπάρχει ένα κριτήριο. Προχωράμε όλοι μαζί όσοι πράγματι ψηφίζουμε πασόκ στο παραβάν του εκλογικού κέντρου. Έναν όρο θέτω, μόνο ένα. Έναν όρο. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό με σταθερή τιμή. <Κι> καλάι, ποκούνο κορονέ, Αλλά υπάρχει ένα κριτήριο. Προχωράμε όλοι μαζί όσοι πράγματι ψηφίζουμε κατά. Στο παραβάν του εκλογικού κέντρου. Βρήκαμε μια ίδια λέξη για να εκφράσουμε τη λέξη Πασόκ. Με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε πολλέ επιλογέ, αλλά διαλέξαμε την πιο κατάλληλη, νομίζω συμφωνεί μεγάλο μέρο του ελληνικού λαού, ακόμη και αυτοί που έχουν ψηφίσει τα ΠΑΣΟΚ. Κατά τα άλλα, η δημόσια συζήτηση είναι γύρω από το ΝΑΤΟ. Αν πρέπει να μείνουμε στο ΝΑΤΟ, είναι λογικό ξανάρχεται ένα κόμμα που θέτει θέματα για το ΝΑΤΟ. Όπω τότε το 81 που τα έχει θέσει τη θεωρία, αλλά στην πράξη μπήκε ακόμη πιο μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι συμβαίνει πάντα. Με αυτού που πολυφωνάζουν. Στην πορεία κάνουν τα ακριβώ αντίθετα με την έγκριση βεβαίω του ελληνικού λαού. Έκανε μια ερώτηση χτε ο Άδωνη στη Βουλή. Απάντησε ο Δρίτσα με τον τρόπο του. Αλλά εμεί εδώ έχουμε την απάντηση από τον ίδιο τον Αλέξη για να καθησυχάσουμε το κοινό και του πολίτε αυτού του τόπου που νομίζουν ότι θα κλονιστούν οι σχέσει με τον ΝΑΤΟ. Ποια είναι η δέσμευση του κόμματο τη αξιωματική αντιπολιτεύσεω ω προ την θέση τη Ελλάδα στην Ατλαντική Συμμαχία.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 Ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Έχουν ταραχθεί πολλοί από χθε. Νομίζουν θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Μην φοβόσαστε. Το ΝΑΤΟ μπορεί να φύγει από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν φεύγει από το ΝΑΤΟ. Δεν πάνε να έρθει στα πράγματα ο πιο αριστερό που υπάρχει πρόθυμο για να κυβερνήσει. Ε, ακούμε στον διάμεσο την μεγάλη εθνική επιτυχία, άλλη μια εθνική επιτυχία. Επειδή υπάρχει κοινό που μετράει τι εθνικέ επιτυχίε. Την προσφώνηση του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό ήταν, prime minister βέβαια, πρωθυπουργό τον ονόμασε εκεί, ένα στρατιωτικό που του ανήγγειλε όταν μπαίναν στην αίθουσα, στην Ουαλία, τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα και την είπε Μακεδονία. Μακεδονία δεν εννοούσε τη δική μα βεβαίω, εννοούσε τα Σκόπια δίπλα. Ήταν ένα διπλωματικό επεισόδιο, δημιούργησε μάλλον ένα λάθο, είπαν οι Βρετανοί, που τάραξε την εθνική αξιοπρέπεια τη χώρα μα και έκανε τα δέοντα, τίποτα μια επιστολή. Και ένα διάβημα διαμαρτυρίας από αυτά που γίνονται συνήθω και συνεχίζεται κανονικά όλο ο πλανήτη να λέει Μακεδονία, την γειτονική χώρα εκτό από εμά. Πάντα εθνικά υπερήφανοι, ανεξάρτητοι και λογικοί είμαστε. Ο κύριο Δρίτσας λοιπόν απάντησε όμω, ακούσαμε τον Τζίπρα να λέει ότι μένουμε στο ΝΑΤΟ, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτηση, δεν πρόκειται να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα μαζί. Επειδή ακριβώ είναι το ίδιο συνδικάτο. Θα ακούσουμε όμω τι απάντησε ο κύριο Δρίτσα για να πιάσουμε και την από πλευρά των Σιριζέων. Η Ελλάδα δεν επωφελείται αλλά δεν επωφελείται ούτε η ειρήνη ούτε η ανθρωπότητα. Η βορειατλατική συμμαχία πρέπει να διαλυθεί, είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ και μια υπεύθυνη κυβέρνηση στηριγμένη στον ελληνικό λαό πρέπει πραγματικά να βάλει μια διαδικασία απεμπλοκής από, από αυτήν τη σχέση που μόνο καταστροφικά και αποδεδειγμένα καταστροφικά αποτελέσματα έχει φέρει στη χώρα. Νορίστε. έχουμε και αυτή την άποψη, έχουμε και την προηγούμενη, διαλέγετε και παίρνετε Έχουμε καλύψει το σύνολο των απόψεων, των διαφορετικών που μπορεί να υπάρχουν και για αυτό το θέμα Θα πει κάποιος, μα πώς γίνεται να λένε αυτά τώρα Μάλιστα ο Δρίτσας χρησιμοποίησε και αποσπάσματα ή την αντίληψη που βγήκε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Και πολύ σωστά, ο πρόεδρος πριν ήταν εκτό γραμμή, δεν έχει σημασία Κάπω έτσι τα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πει κάποιο να είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ και να παραμένει χώρα στον ΝΑΤΟ. Είναι δυνατό. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο στο παρελθόν και μετά από χρόνο ίσω έρχεται ένα πάγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ να πει τι ακριβώ πραγματικά συνέβαινε. Εσεί δεν λέγεται ανεβολέ πριν βγείτε στην εξεία και πάγκα. Εγώ και αν το ίδιο συνδικάτο, Εσύ με αυτό το σύνθημα. Δεν είχατε δε πρώτον αυτό το σύστημα. Και θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Εδρέα, που είχε να συζητώσει ότι όταν του είπα. Με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε: Εμεί λέγαμε okay, ΟΚ και ΑΝΑΤΟ 2%, και χειροκροτάγανε. Μου λέει: Α, μα πιστεύαν, λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μα πιεβίδανε. Το μιλά. Και αυτό είναι ο, ο μικροαστικό ρηροσπαστισμό, ο οποίο ήταν βασικό στοιχείο τη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, ε, ε, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσο όρο του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω αυτό που είναι να υποστεί. <laughs> O, wszystkich. O, siliasani, karekta, te. A teraz jestem busira na ilo. Tektyka. και το Tektyka. γιατί δεν έχουμε τίποτα Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. Tektyka. ψάχνουμε σε Tektyka. Tektyka. τόπο Tektyka. ακριβώ μάλλον ψάχνουμε να βρούμε έναν Tektyka. Τώρα μεγάλη κουβέντα κάποιον που να έχει μια προσωπική να καταθέσει μια προσωπική στιγμή αυτοθυσία να έχει μια στιγμή ηρωισμού να έχει πληρώσει κόστο. Τελικά τον βρήκαμε. Δεν έκανα καριέρα χάρη στο Πασόκ, δεν κάνω καριέρα ω πρόεδρο του Πασόκ, Δεν είμαι αρχηγό ενό μικρού ειδιότητου προσωπικού κόμματο. <λε uwge> <'ναι δεσμεύσεις, λί ore> δεν θέλω δεσμεύσει, Δεν θέλω συνεταίρους <les> Δεν θέλω να μου πιάνουν τα Μα, μας εκλαμβάνουν ως ηλθίους <λίρω> Ή ως <μαλαβιές. coclier> Το πρώτο Το πρώτο, όχι το δεύτερο Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να είμαστε Το δεύτερο, το πρώτο όμως Άνετα και με περικεφαλαία Ο Ευάγγελο Βενιζέλος από την προχθεσινή ομιλία στο Ζάπιο για τα 40 του Πασόκ Έχει πάρα πολύ υλικό, σιγά σιγά το αξιοποιούμε, μας έρθει και απότομο Ήταν και η πρώτη βδομάδα εδώ στην, στο Real μετά τις διακοπές Ο Βενιζέλος λοιπόν ε, την ε, ανέμισε ψηλά Φίλες και φίλοι, εισπίσμα όλων εκείνων που στοχεύουν μόνιμα το Πασόκ Γιατί ξέρουν ότι είμαστε ο κεντρικός παράγοντας, ο θεμελιώδης κρίκος αυτής της αλυσίδας, η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ και σηκώνει ψηλά τη σημαία τη σημαία, τα πολλά ψώνει τη σημαία, τη σημαία κλαστική, ο κόσμος δεν έχει τίποτα να χάσει και τίποτα να βρει. Πλαστική. Τώρα δεν είναι καιρό για υφάσματα, να ράβουμε και να ξυλώνουμε. Το πλαστικό είναι πιο χρήσιμο. Χρησιμεύουμε μετά και για σκουπίδια και τη γνωστή πορεία που έχουν πάντα. αυτού του τύπου ή Ο Μιχάλης Ζωχοίδη είναι υπουργό υποδομών, μεταφορών και έναν άλλο τίτλο που δεν λέει τίποτα. Είναι υπεύθυνο πάντω για τα διόδια που δεν πάνε στι τσέπε των εργολάβων, αλλά στα έργα. Και έργα γίνονται όπω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και όσοι βγήκαμε προ την Πάτρα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε γίνονται πραγματικά έργα τα οποία τα έχουμε προπληρώσει 20-30 χρόνια πριν και με λεφτά και με αίμα αλλά δεν έχει καμία σημασία Ο Μιχάλης Χρυσοχοήτης λοιπόν μένει προφανώς στο λεκανοπέδιο της Αθήνα, κάπου δεν ξέρω που είναι το σπίτι του νομίζω μένει Αθήνα Το Υπουργείο επίση είναι εντός λεκανοπαίδιου ε, της Αττικής ε, κάπου εκεί στον Χολαργό που ακριβώς του Παπάγου ε, ξεκινάνοντας από το σπίτι του Πηγαίνει πάντα μέχρι την Πάτρα, κάθε μέρα όμως και μετά γυρνάει να πάει στο Υπουργείο. Ένα άλλο ερώτημα κύριε Υπουργέ και δεν σας κρύβω ότι και εγώ το θέτω. Είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους, ο πιο επικίνδυνος δρόμος της χώρας. Ε, η Κορίνθου Πατρών είναι αυτή. Τόσο καιρό που υπήρχαν όλες αυτές οι εγκληματικέ κακοτεχνίες, πληρώναμε διόδια και πληρώναμε και πάρα πολύ ακριβά διόδια. Τα διόδια στην Κορίνθου πατρόνι πατρών υπήρχαν πάντα. Μπράβο! Και πριν την κατασκευή του. πριν αρχίσει η κατασκευή. <Κι> του ναι, αυτό, δρόμου, αυτό λέμε. Θα, ναι. θα έπρεπε να εξακολουθούμε από να την κατασκευή. Όχι, δεν θα σα απαντήσω. Φαντάζομαι, φαντάζομαι έχετε στους... περάσει από αυτό τον δρόμο, έτσι. Περνάω καθημερινά γιατί θέλω να επιβλέπω τα έργα. Λοξάστε μα. Κύρα-κύρα Φαντάζομαι έχετε περάσει από αυτόν τον δρόμο, έτσι. Περνάω καθημερινά γιατί θέλω να επιβλέπω τα έργα. Ο Χάρος βγαίνει παραγανιά κάθε μέρα, περνάει πάμε μέχρι την Πάτρα και μετά γυρίζει πάει στο Υπουργείο και να βλέπει την εξέλιξη των έργων. Καθημερινά όμως και το είπε με τέτοια άνεση, διότι δεν μπορεί ένας υπουργός υπεύθυνο να μην περνάει καθημερινά. Άλλωστε και τα διόδια που πληρώνει δεν πάνε στους εργολάβους Πάνε όπως όλοι ξέρουμε στα έργα Οπότε περνάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει Είναι μια λύση αυτή Αλλά σαν τη σοσιαλιστική λύση που προτείνει ο Πρόεδρος του Δεν είναι Ξέρετε πόσο έχουμε στενέψει τα περιθώρια Για ορθολογικές δημοκρατικέ πολιτισμένε, Σοσιαλιστικές λύσεις Και όμως τώρα είναι η στιγμή Να εκφραστεί η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, να ολοκληρωθεί και να εξειδικευθεί η πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματο. Ορίστε, μιλάει για σοσιαλιστικέ λύσει, αλλά είναι δύσκολε εποχέ για σοσιαλιστικέ λύσει. Βεβαίω είναι δύσκολε, αν δει κανεί ποιοι είναι οι σοσιαλιστέ που προσπαθούν να εφαρμόσουν σοσιαλιστικέ, υποτίθεται, λύσει. Την ανεμίζει για άλλη μια φορά αμέσω τώρα ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Φίλε και φίλοι, η σπίσμα όλων εκείνων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 Ά, του μέλλοντος του τόπου Αυτές είναι σοσιαλιστικές λύσεις. Από την πλαστική σημαία του Σαββόπουλου, καλύτερη εικόνα ο Βενιζέλος Ξυπόλητη να χορεύει με τη σημαία τη φούστα τη Γαρμπή. Νομίζω αυτό είναι όντω δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι ένα πραγματικό άνοιγμα. Το καταθέτουμε κι εμεί στον δημόσιο προβληματισμό για το πού ακριβώ πηγαίνει ο τόπο και η δημοκρατική παράταξη. Εδώ είναι η με τι προτάσει. Γιατί μα κατηγορείται ότι δεν έχουμε προτάσει. Για δε το φίλο Μιχάλη που στέλνει δύο μηνύματα για να πούμε για το σύμφωνο συμβίωση και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε προχθέ νομίζω. Δεν θα λέμε κάθε μέρα το ίδιο. Βεβαίω δεν άκουσε. Εντάξει, δεν μπορεί να κάθε μέρα. Αλλά επίση κάθε μέρα δεν μπορούμε να. Λέμε κάτι που ρωτάτε. είπαμε στην προχθεσινή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθο. Κάποια στιγμή, αν θε να μάθει, ντε και καλά. Μπε και ακούσέ την από το ελληνοφρενιανέτ.gr. 2:11:200, 8:200 τηλεφωνία επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στην διεύθυνση του ντιοπαπάκυριαλφ.gr. Σms, όποιο θέλει να στείλει γραφειρία, και ενώ το μήνυμά του αποστολεί στο 54 100. Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και αν φύγει φούστα που ανεμίζει ο Βενιζέλο, τι μένει. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι συμπλήρωμα κανενό αλλά ο εθνικός στρατηγικός κορμός. Και μια που όλοι αρέσπονται να μιλάνε για πόλου και για λύσεις και επειδή για μας όλα αυτά είναι αστεία, γιατί έχει προπολού περάσει η παλιά εποχή των αυτοδυναμιών και των εύκολων λύσεων, ας μιλήσουμε κι εμείς για πόλους. Η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, είναι ο τρίτος πόλος. Α όλων Ας μιλήσουμε κι εμείς για πόλους Η δημοκρατική παράταξη Το Πασό είναι ο τρίτος πόλος Είμαστε προτεκτοράτο. Αλλά πρωτίστο σας γαμπώ χα... Γιώλη αυτή την προσπάθεια και σα νιώθω Αλλά υπάρχει ένα κριτήριο Προχωράμε όλοι μαζί όσοι πράγματι ψηφίζουμε Φυσκατά. στο παραβάν του εκλογικού πιάντρου όσο όλων αλλά υπάρχει ένα κριτήριο. Προχωράμε όλοι μαζί όσοι πράγματι ψηφίζουμε Φυσκατά. στο παραβάν του εκλογικού κέντρου. Είναι πολύ αυτοί. Όντω θα έχει μεγάλο κίνημα. Κίνημα θα γίνει γιατί είναι πάρα πολύ αυτοί που έχουν ψηφίσει αυτό που μόλις περιέγραψε ο πρόεδρος του Πασόκ και το ακούσαμε όλοι αυτά. Τα είπε προχτές στο, στη γιορτή των Σαράντα. Για το Πασόκ και από κάτω ήταν και ο Τσουκάτο. Θόδωρο Τσουκάτο, τον θυμόσαστε που είχε μεταφέρει κάτι λεφτά από τη Siemens για να τα πάει στα ταμεία του Πασόκ. Με τίτλο και ο κύριο Τσουκάτο ήταν εκεί, ο Νίκο Μπογιόπουλο. Σήμερα θυμάται, είδε βέβαια τον Τσουκάτο και θυμήθηκε και το απολογητικό υπόμνημα του Τσουκάτου που είχε αναφέρει ακριβώ τι έκανε αυτά τα λεφτά, πώ τα πήρε από τη Siemens και πώ τα πήγε στο Πασόκ. Γιορτή χωρίς το Τζουκάτον και χωρίς το Τζοχατζόπουλο, βέβαια Δεν ήταν ο Αλλά το πνεύμα του Τζοχαντζόπουλου διαχέεται μέχρι σήμερα Δεν μπορεί να γίνει Πασόκ χωρίς αυτούς και καμιά δεκαριά ακόμα Δεν μπορεί να υπάρξει Απόστολε Τι Δεν είσαι ο Απόστολος Ποιος είναι μωρέ λέγε Δεν είσαι ο Μα Μαρτί και οι τι θα κάνουμε Τι Οι Spokes Τι να αυτά που λε, καλέ. Είστε ο spokesman της Νέας Δημοκρατίας, η είμαι η spokesperson, άμα θέλετε λοιπόν, να... Η spokesperson, ωραία, τα είναι εκεί, όχι, ε. Είσαι πεπισμένη ότι έχει λάθος λάθο εσύ. Το να λε δεν περνάει το μυαλό σου. Λέει και καλέ. Περνάει τελικά. Λοιπόν, κοίτα πώ πάει τώρα η το πράγμα. πάει. Ο έφερε Τον λε, ναι, ναι, ναι σοσιαλιστή ο Βακέλη. Ο σύντροφο Βακέλη μα έφερε το Σαμαρά. Σοσιαλιστή με ήττα, γιατί τα χαράτσια που είχε βγάλει ο Βενιζέλο, μόνο ληστεία τα λε. Για πε τώρα παρακάτω. Σοσιαλισμό δεν τα λε. Πε. Ο σύντροφο Βενιζέλο μα έφερε το, το Σαμαρά. Ο Σαμαρά μα έφερε τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή θα μα φέρει τα τάγματα εφόδου και τι ομαδικέ εκτελέσει. Μήπω τελικά, λέω εγώ τώρα, για όλα αυτά, η αυτοί οι γιαλαντζίοι αριστερά, ρε μου. Και να ξέρει κάτι ο λαό ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτή που με την ψήφο σου πάντα χωρίζει. Αν και το σύνθημα νομίζω δεν θα έπρεπε να είναι Γιώργο Γερά να πέσει δεξιά. Για πες. Γιατί είδα και τον Άδωνη έγραφε χθε ότι φωνάζαν οι Εποαδοί αυτό το σύνθημα προ τον Γιώργο, ο οποίο ήταν ένα από του τρει αρχηγούς που διόρισαν τον Άδωνη ναι, ναι, υπου... ναι. υφυπουργό. Το είδα, ναι. Βέβαια. Προφανώ η ένσταση του ήταν αυτή. Όχι Γιώργο Γερά να πέσει δεξιά, ο Γιώργο Γερά να πέσει ακροδεξιά. Όπω είναι ο Άδωνη. Η ένστασή του αυτή ήταν που δεν τον είπε ακροδεξιό. Ναι. Παρακαλώ. Απόστολε. Έλα. Έλα, αφού δεν είσαι όπω. Απόσ... Ποιο είμαι, Μωρή, τόση ώρα μα άλυσε. Όπω όλοι είμαι. Τι πρέπει να κάνω για να το δείξω. Αχ, απόστολε, μου δεν ξεγνώρισα. Ή... Δεν με γνώρισε, να ακούσει τον Πινελίκη για να με γνωρίσει. <σφυγλί> Λέγε τι θε. Λοιπόν, Απόστολε, ξέρει τι έχουμε ξεχάσει. Τι. Με τι υποσχέσει του Τρελαντώνη. Συμβάζει και συνέντευξε που είσαι εδώ στον Πρετεντέρη. Είπε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi. Όχι, δεν είπε το καλοκαίρι. <σφυγλί> είπε μέσα το 2014. Δεν τέλειωσε ακόμα. Μη βιαζόμαστε Πώς... για να κρίνουμε. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχέτω. Εδώ, ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ. Σε όλη την Ελλάδα σε έναν χρόνο. Πριν του 2014 είπε ότι θα έχουμε δωρεάν ίντερνετ. Μέχρι τα τέλη. Ε, ναι. Ε, μπορεί να έχουμε, περίμενε κι εσύ. Ε, λοιπόν, να σου πω κάτι δεν με νοιάζει. Κράτα, μικρό καλάθι. Περίμενε, περίμενε θα τα κάνει. Λοιπόν, από όσο ε... Είχε υπολογίσει αυτό από τότε, σου λέει μέχρι το τέλο του 2014 κυβέρνηση εμεί δεν θα είμαστε. Λοιπόν. Πρέπει να είναι πολύ μαλακά ο ΣΥΡΙΖΑ και ε, ο λαό για να μα έχει μέχρι το τέλο του 14. Οπότε ε, τα έλεγε ε, εκεί τσάμπα είναι. Ότι ελπίζουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κατάλαβε. Ναι, έτεξε και 800.000 θέσεις Εγώ τι να σα κάνω τι 800.000 των ανέργων που έτεξε σε, να βρούνε δουλειά, όταν δεν μου δίνει δωρεάν ίντερνετ που μου έταξε. Τι να το κάνεις όμω το ίντερνετ, να το βάλει πού. Έχει κατσαρόλα ίντερνετ Έχει, πάνω. Πίσω. Όχι, ήξερε και από ίντερνετ. Συγγνώμη, είπε 250.000 θέσει εργασίε στον τουρισμό. Είχαμε φέτο. Στον τουρισμό. τουρίστε, 250.000 θέσει εργασίε δεν είδαμε. Στον τουρισμό εννοεί. Δεν καταλάβατε. Τόσοι Έλληνε που φεύγουν έξω βρίσκουν δουλειά. Τι κάνουν έξω, όχι δεν το λέμε μετανάστεψη όπως παλιά, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Τουρισμό, Να σου πω βοήθησε τον τουρισμό. Οπότε οι Έλληνες που βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό που δεν είναι και λίγοι, η βοηθάει η... τον τουρισμό Σαμάρας, ορίστε. Ως όλων... Δεν έκανα καριέρα χάρη στο Πασόκ, δεν κάνω καριέρα ως πρόεδρος του Πασόκ. Έτσι για να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Χωρίς καριέρα είναι ο συγκεκριμένος, είναι πολύ λογικό, είναι όλα τα άλλα, έχει κάνει όλα τα άλλα εκτός από καριέρα στην Ηλιούπολη. Γλεντάμε σήμερα και αύριο στη γιορτή του Τράγου. Αυτό το κάνει ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ηλιούπολης, πολύ δραστήριος και κάθε χρόνο κάνει αυτό το διήμερο. Είναι πια έθιμο, μαζεύονται στην πλατεία του Ικα ή πλατεία παλαιών πατρών Γερμανού. Σήμερα στι 9 και αύριο μετά τις 9 βάζουν ένα τράγο εκεί, τον βράζουν, τον τρώνε και μετά αρχίζουν του χορού. Θα είναι και η φιλιό πυργάκι. Αυτά από την πολιτιστική ζωή τη πόλη μα. Ακολουθεί λαό. Πάλι τηλεκύβο, έβλεπε γι' αυτό άρχισε να απαντήσεις Ναι, τσουρέκινη λέξη. Αλήθεια. Η μία, η άλλη δεν την βρει Το έχω βγάλει τα 500 ευρώ, τα άλλα δεν. Δε, δε, δε, δε. <laughs>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 Τι κάθεσαι και απαντά στον κάθε μαλάκα να πούμε, που σε παίρνει και σου λέει ότι για το γάμο και τι θα πει άμα ρωτήσει που είναι η μαμά και που είναι το ένα και που είναι το άλλο. Να πούμε. Κλείσου στο στιμά, στείλ του το διάλογο. Δεν μπορώ, εγώ είμαι δημοκρατικό. Θα να πει ας ο καθένα πει... την άποψή του. Α εκτεθεί yeah. από μόνο του. Τι θα κάνω τώρα. Ε, όχι, να, να του ρωτήσει εσύ, άμα ρωτήσει το παιδί μαμά που πάει ο μπαμπά το βράδυ, γιατί βαράει αυτού του ανθρώπου που είναι μελαμψή, τι θα απαντήσει στο παιδί. Για πε μου, είναι αυτά που δεν ξέρει να απαντήσει. Γιατί για να βαράει το μελαμψό κάτι φοβάται το μελαμψό. Okay. Κατάλαβα τώρα, Κάτι φοβάται γιατί ε, ο ομελαμώ, όπω ίσω έχουμε ακούσει από φίλου, είναι πιο πληκισμένο. Κάτι φοβάται από το μελαμψό ο μπάσκετρισα που πάει και τον χτυπάει. Αποστολή. Άρα πάλι την έχει μια εξήγηση. Κάθε φορά που σε παίρνω να κάνω μια σι... σοβαρή. Γιατί να το πει, παιδί μου, η μαμά, <συσκλή> ο μπαμπά είναι με κροτσού <συσκλή> και πάει και το ρίχνει εκεί, δεν ξέρει πώ να το αποδείξει. <συσκλή> Βάζει φώτα νέων στο αυτοκίνητο Άς, και πάει και χτυπάει του μαύρου. Εγώ άλεσε μένα, να τρολάει αυτού έτσι να πούμε εκεί απαντά σοβαρά. Τώρα που σε πήρα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, με τρολάρει. Άλλο είναι το άρχον με μένα. Τι μια δεκαετία, χρόνια στους πατεράδες του μέλλοντος στα παιδιά τους που θα έχουν απορίες τι θα πούνε που θα είναι όλοι ξηρισμένοι τα στέρνα, τα, τα μπούτια οι γάμπες, εκεί τι θα πούνε μαμά ο μπαμπάς, μπαμπάς Δηλαδή, εκεί τι θα πούνε στου νοικοκυρέου του μέλλοντο. Αποστόλλοι δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα στου νοικοκυρέου του. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Κλείστο στο τηλέφωνο. Έχουν στους... βουλώσει όλοι οι πιτέδε. Έχουν βουλώσει τα συμφώνια από τι τουαλέτε όλε μέσα στην τρίχα. Άι, το διάλογο, πια δεν έχει μείνει τρίχα πάνω. <laughs> Αφήστε <laughs> λίγο, είναι αλλιώ, είναι άλλη αίσθηση. Δοκίμασε. Χάιδεψε το χέρι σου με τρίχα και μετά ξυρισέ το. Πιο πολύ σε καμπόν με τρίχα. Δεν είναι, δεν είναι. Οι άλλοι κερδίζουν μια φορά που Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Α, κάτι φιλαράκι αν ν Εδώ βρήκα. Τσεκούρι. Έλα, ρεμούρι. Ε, ρεμούρι, το βρήκα. Έλα, ρεμούρι. Έλα, σωστή, σωστή. Ευχαριστώ. Έχει χίλια ευρώ. Ε, αλλά δεν έπρεπε να πάρει εμένα, Μωρή. Λάθο τηλέφωνο. Εκεί έπρεπε να πάρει τον αντένα. Να βγάζει τα χίλια ευρώ. Θα πούνε εσύ να το πει και θα το μοιραστούμε. Θα μου δώσει τα μισά. Δεν μπορώ. Από μένα το μόνο που έχει να πάρει είναι χίλιε και μία νύχτε. Wow, Οχάου. Καλό. Έλα, γυα... Σε πήρα βασικά ρεση αποστολή για τον. Α... Το βασιλικό αυτό να που πήρε τον θείο αυτό να για το σύμφωνο σύμφωση Λοιπόν ο σύντροφος δεν μας τα λέει καλά να του τις χαιρέτισματα έτσι Γιατί αν ακούγαμε την εκκλησία τον χριστιανό αυτό είναι, να Ακόμα τα κοριτσάκια θα σφαγιαζόντουσαν διεκτρώσει θα γινόντουσαν στα χασάπικα Τότε και με τι εκτρώσεις τα ίδια δεν έλεγε η εκκλησία Τα ξέχασε Από εκεί και έπειτα ας τους μαζέψει το κόμμα κάποιους ανθρώπους σε βάση περιπτώσει που βγαίνουν και λέω καθάνεστο το κοντό του και το μακρύ Καλά τώρα δεν είναι υπεύθυνο οποιοδήποτε κόμμα για κάθε μαζί που θα πει ένας Αυτό εννοείται, mm. αυτό εννοείται Αλλά ρε αποστόλοι εντάξει πια αυτή η αρτηρίος πλήρωση έλεος Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος Γιατί έχουμε τις παραγγελίε. οι πρώτες παραγγελίε της νέας σεζόν Θα σας αποχαιρετήσουμε Αμέσω μετά τις παραγγελίες βεβαίως, μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου, Καλό Σαββατοκύριακο. Κυριακό, με ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό αύριο. Τα υπόλοιπα, με την σκέψη για αυτές τις ανακοινώσεις, τη Δευτέρα. Γεια σας.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 Όταν οι τράπεζες τα καίγονται τα σούπερ μάρκετ θα βιαζούν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι μπάτζοι δεν θα μας τρομάζουν. Παραγγελιά, Ψινάκης Βενιζέλος θα βάλεις ε, το Ψινάκη που λέει μια παρανοϊκά που λέει πιπές. Με εδώ το Βενιζέλιο να λέω ότι αύριο δεκάρτη θα μιλήσουμε για το πώ θα πες πραξιά. Ψινάκης μαλακία και θα με το Βενιζέλο και το απολύτω. Και ο Μουρλός να έρθει Είναι μια παρανοϊκά που λέει η Πίπες. Θα πει να αντιμετωπίσουμε κανονικά. Θα μιλήσουμε Τετάρτη για το πότε και πώς θα πέσει δεξιά. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσως μαλακία. Απολύτω! απολύτω. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά μόνο χαρούμενα τραγούδια Και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. <συλίου> <συλίου> δεν μου λες μια χάρη για την Παρασκευή, μια Παραγγελιά. Ναι, Και να κλικούρε, Γεια σα. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο. Ο ίδιο, ναι, ναι. Μ' Παρακαλώ. Μακούτε. Ναι, παρακαλώ, πείτε ποιο είναι. Θα τηλεφωνώ εκ του Τζίγκριτ του Παναγιώτη. το σα. Τι θα θέλατε, δεν Ναι. Ακούτε, ε. Εγώ σας ακούω! Ε, γιατί δεν ή... μου λέτε, πείτε μου! Σας λέω, δεν με ακούτε μ είπατε μάλιστα! Είπατε από τον κύριο Τσίγκρι, παρακάτω! Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών μου Ε, είπε... συγχαρητήρια! Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρε σας. Για τις κόρε μου, ναι! Μάλιστα! Θέλετε μάλιστα. να αγοράσετε μία! Δεν σας καταλαβαίνω! Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών! Ναι! Θέλετε να αγοράσετε μια κορί, Πουλάω! Την κόρη Καραμπο, κύριο. Τίποτα. Ήταν ένα χυμωράκι γιατί σαν παλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά. Μάλιστα κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα. Τα αγοράζω χώρε Αναλόγως στο επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους. Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει ναι καθόλου αγγλικά.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 <ΣΕΟ> ναι. Καταρχάς δεν είμαι αγγλικού. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε. Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και αγλικά Αγγλικά λέει και <Συσχεσίως> καθηγητρια καθηγήτρια αγγλικών τα ίδια λέει τώρα. <Συσχεσίως> Ρε μπαλίδου. Καταλαβαίνω. <μπάνω. Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχεσίως> <Συσχ Είπαμε να κάνουμε χειμωράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοήσει. Ε, εγώ σα λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Α, σα εξηγώ. Πηγαίνει αναλόγω με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior Ray και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Ε, καλά, Lower ε, είναι και πιο μερακλείδε. Να σα πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μα ή έρχομαστε εμεί στο χώρο σα. Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μα. Ωραία. Yeah. Ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σα καταλαβαίνω. Τσιμπουκάκι, πισοκολητό στα γόνατα. Είστε μεγάλο μαλάκα εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλο μαλάκα. Καλέ τα αγγλικά θα τα κάνουμε. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρίπα να κρυφτείτε και με ένα τάγκο αργεντινικό στο ελικόπτερο θα πείτε. Όταν είχαν επιτάξει τους υπαλλήλου του τρένου, έκανε ένα σκετσάκι στο ραδιόφωνο με μπάτσου που οδηγούσαν τα τρένα κάτω στα σκοτάδια. Ξαναβγάλε το κάποια στιγμή γιατί έχει και ώρα να το βάλεις. Ελα Μπαλούρδο, ανακοίνωση, ανακοίνωση. Το καμπανάκι Μπαλούρδο, Κάνω το καμπανάκι. Ναι, ναι. Γλίγλον, γλίγλον. Επόμενο σταθμό, πάνερ Επόμενο σταθμό, πάνερ μου. Τσάφ τσούφ, κάνει και τσάφ, ρε Ανοίγω πόρτες Μπαλουρδο, όποιος δεν κατέβει, να τις Το κουμπί ρε, το κουμπί. Ο Ταμήλος ρεσί μου θυμίζει τον τραμπάκουλα να πούμε, του Χάρη Κλίν. Άμα ψάξει να βρει κανένα χητικό, κάνε κανένα παιχνίδι με τραμπάκουλα, Χάρη Κλίν και φωνή ταμιλου. Πρώτον, αυτή η Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα, αν θέλετε. Λοιπόν, εν πάση Όχι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ. Πήγα στο χωτρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά το τρία και τα βγά. Τρία μισή χιλιάρια τα. φύγω εγώ και να φύγω. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμεί τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Εγώ ω γνωστό να βουσκάω τα πρόβατα εδώ επαρπέρα και. Οι πρώτες όποιους δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο Όποιο ξέρει, ξέρει Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητέ πανεπιστημίου Όχι, όχι, όχι Πολιτικά δεν είναι Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα τη Επιτροπής Να κάνουμε επιστημονική ανάλυση Και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγια Δηλαδή τι Θα πληρονόμαστε μια φορά του μήνα Και θα αρχόμαστε κάτι εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό να, να μορφωθούμε επιστημονικά να σε νίξω άμα θέσαι ένα αγωγιασμό <συσοί> στην τράπεζα και να περάσει να το πάρεις όποτε θέλεις τα λεφτά σου <συσοί> εγώ θα μες στο συνταγματικό σου <συσοί> με του τσολιά τη φουστανέλα <συσοί> και θα μαζεύω φράγκος στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα Θέλω να βάλει τον κριτικό από τη διαφήμιση με την κινητή τηλεφωνία που λέει για το φυλασ... ότι ο Πάγκαλο είναι το θηλαστικό που ζει στα δάση τη Ναμίμπια και τα λοιπά του Αμαζονίου. Ναι. Να βάλει τρόη Α με 68 και εκεί θα κολλήσει μετά μεγάλε ντοματοσαλάτε και τα λοιπά που έλεγε ο ίδιο τη Τρόη. Μετά θα βάλει τα μπακλαμπαδότα, τα, τα, τα ζαχαρωτά και αυτά που έλεγε ο Άβεμο. Γυρίστηριλικα, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπο για να είσαι επαχή είναι τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Αν, αν, αν έτρωγα όπως λένε μερικοί χαβιάνοι με το κουτάλι θα ήμουν απέτσι και κόκαλο. Όλο τρώει και τρώει και τρώει και φαρένι. Ε, κατήξε ο αν τον επειδή τρώω μεγάλο ζωμό με αυτόν τον ψωμί για αυτό το παχαίρι. 68 κιλά χόρτα την ημέρα. Αετία, μεγαλωτά, σουρέ, βασιλόπτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντου, μήνυ, φιλένια, γαλοπούλα και μυστή, για πράκια, γύριστη, λίχτια. Θα βάλω μετά και έχει το αναψυκτήριο του μαγκίνα. Τουρ -τουρ -τουρ -τουρ. αυτό δεν είναι μια αφιέρωση, αυτό είναι μια αφιέρωση ολόκληρη. Δεν μα παρατάσχει. Αναψυκτήριο μαγκίνα. Καφέ, τόστ, biral, πορτοκαλάδε, λεμονάδε άμαλη. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέιτον, σε τσεβίτα. Αναψυκτήριο μαγείνα. Κοροπή. η δίαιτά σα, θα κοπεί. Επειδή τρώω μεγάλο με αυτόν τον ψωμί για αυτό το παχαίρω. Κλαστικό τσιζούγκλα. Αμφίβιο. 55 μέτρα μήκο και 3 τόνου σε Αυτό με την Ακριβοπούλη για την Παρασκευή. Ποιο? Παίρνει μία και σε δει την Ακριβοπούλη. Τι την, την κάνατε? Με τι ειδήσει. Και εγώ τι είπα. Ε, ότι. Α, αυτό που είχε πάει με την ώρα πίσω. Ότι είχα λέξει ώρα. Ναι. Γεια σα. Τι ειδήσει τι τι Την Ακριβοπούλη γιατί δεν δε λέει ειδήσει. Πάτε καλά κυρία μου. Ορίστε. Τι δεν ακούτε την Ακριβοπούλη και αγχωθήκατε. Ε. Ορίστε. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι 2 η ώρα. Α, και τώρα είναι 2.30 η ώρα. Κούκου. Η ώρα άλλαξε. Πάλι εκεί το πλακατζί και λέει διάφορε βλακίε. Εντάξει, δεν σα το λέω, πείτε να το χαλάσω, ε. Τι ειδήσει θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτέ τι βλακίε που λέει αυτό. Η αυτός. ώρα άλλαξε, κυρία μου. Άλλαξαν οι ειδήσει. Ναι, ναι, όχι. 7 ώρε πίσω, Ναι, Υόρκη γίναμε. Ορίστε. Τι ώρα έχει η Νέα ειδήσει. Καλά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ποιο... Έχει ειδήσει, με... παίρστεί μου τι ώρα έχει ειδήσει. Στι 2. Στι 2. Ναι. Είπε κάτι αυτό και μετά είπα το μπλάκα. Δεν είχε, δεν είχε ειδήσει. Ούτε ακριβοπούλου, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεν θα σα το πω εγώ για να μην σα ταράξω. Ε. Θα σας δώσω την κυρία δίπλα μου, αλλά με το μαλακό. ε, Αν σας πούνε κάτι για γιαρολόγια που πάνε μια ώρα πίσω, μην ταραχθείτε. Συμβαίνει για φορέ στον χρόνο. Στις 2 η ώρα δεν έχετε ειδήσει. Έχουμε ναι. Ε, γιατί δεν τη Αφήστε με να μαντέψω. ψηφίζετε λαό. Ε? Και όχι, καμία σχέση. Μα τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Ναι. Κρίμα είναι. Πάντως έχετε δικαίωμα ψήφου. Ναι. Ας καταλήξουμε εκεί. Και τα καλά μας θα φορέσουμε Όσα μας έχουν απομείνει Και μες τους δρόμους θα χορεύουμε Άλαι. Piggle in me!